Ευχαριστούμε αγαπητοί, αδελφοί, ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν γιατρός και μάλιστα καλός γιατρός, άριστος γιατρός αφού και ο Απόστολος Παύλος τον είχε επιλέξει ως προσωπικό γιατρό του για την πάθησή του που τον βασάνιζε σε όλη του τη ζωή. Ένας γιατρός δε με επαγγελματική συνείδηση Ξέρετε, είναι συνήθως ορθολογιστής και τεχνοκράτης. Ενεργεί πάντοτε βάση της έρευνας και της επιστήμης. Δεν αφήνεται σε έξωθεν παρεμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, είτε φιλοσοφικής, είτε θεολογικής, ή και πρακτικής ακόμη αντιμετώπισης της υγείας. Θα περιμέναμε λοιπόν ο Λουκάς, ο γιατρός, στα θέματα θεραπειών και θαυμάτων που έκανε ο Χριστός και μάλιστα ασκότας θεραπευτική είτε διά του λόγου είτε διά της απλής επαφής είτε εξ αποστάσεως θα περιμέναμε λοιπόν ο Λουκάς να, είναι, να ήταν επιφυλακτικό στο Ευαγγέλιο του ή θα περιμέναμε την αποσιώπηση τέτοιων φαινομένων που δεν εξηγούνται επιστημονικός και ιατρικός παρά αυτά όμως ο Λουκάς τα φαινόμενα αυτά τα περιγράφει και δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία τα αποδέχεται και τα προβάλλει βγάζει δε τα ανάλογα συμπεράσματα πνευματικά και θεολογικά θέλει με αυτόν τον τρόπο έτσι να φωτίσει όπως φαίνεται το πρόσωπο και το έργο του Ιησού ως λυτρωτή και σωτήρα όχι μόνο των ψυχών αλλά και των σωμάτων ως, κάνει δε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο Λουκάς δεν αναφέρεται μόνο με ευαισθησία στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων αλλά και στη διενέργεια αναστάσεων εκ μέρους του Κυρίου όπως του γιου της χείρας της Ναΐν που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Λουκάς αν και γιατρός βλέπει πέρα από το θάνατο προσεγγίζει την Ανάσταση όχι σαν μύθο όχι, αλλά όχι σαν παραμύθι αλλά σαν ιστορικό γεγονός που έρχεται να ανοίξει τη ζωή μας προς την αιωνιότητα η Ναΐν ήταν μια όμορφη πόλη, κομμόπολη, στους πρόποδες του όρους σταβόρ, εκεί που έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Το όνομα Ναΐν σημαίνει καλός και ζωή. Βρισκόταν δε κοντά στην Ναζαρέτ, και ήταν τόπος αναψυχής, τόπος παραθοριστικός θα λέγαμε για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, λόγω του κλίματος, του δροσερού και τη καταπράσινης φύσης ο Ιησούς με τους μαθητές του φτάνοντας στη μικρή αυτή κομμόπολη συναντάει μια κηδεία τι είχε συμβεί είχε πεθάνει ο μονάκριβος γιος μιας χείρα. η συνάντηση σαν εικόνα αν τη δούμε αν τη φανταστούμε αγαπητοί είναι συγκλονιστική η ναή από τόπο αναψυχής Καλούς ζωής και ομορφιάς παρουσιάζεται ως εικόνα θρήνου και θανάτους. Απ' μια πλευρά, φανταστείτε, έχουμε την πομπή, την πορεία του απελπισμένου και απογοητευμένου κόσμου που κουβαλάει στα χέρια του το θάνατο στην πιο φρικιαστική του μορφή ενός νέου παιδιού που έπρεπε να ζει και να ομορφαίνει τη ζωή των δικών του και από την άλλη πλευρά έχουμε την πορεία του Ιησού του Κυρίου της ζωής και του θανάτου έρχεται με τους μαθητές του για να διδάξει και να κυρίξει την αλήθεια και τη νέα πίστη έρχεται για να θεραπεύσει τους ασθενείς και να αναστήσει τους νεκρούς αυτός είναι η οδό, η αλήθεια και η ζωή αυτή είναι η εικόνα που κομίζει ο Κύριος στους ανθρώπους και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι σε αυτή την αντιπαράθεση αυτών των δύο κόσμων ποιος θα νικήσει τελικά ο θάνατος ή η ζωή την απάντηση τη δίνει ο Κύριος σήμερα με την ανάσταση του Ιού της Χίρας της πόλεως κομμό πόλεου Ζαναήν σκοπός της διήγησης του Ευαγγελίου σήμερα είναι αφενός με να ρίξει φως στο δράμα που παίζεται της ζωής και του θανάτου και από την άλλη πλευρά να προβάλλει την έννοια ότι ο Ιησούς είναι ο αρχηγός της ζωής αυτός που χορηγεί τη ζωή αλλά και ο νικητής του θανάτου για τον Ευαγγελιστή Λουκά ο καινούριο κόσμος που φέρνει ο Χριστός είναι κόσμος ζωής και ανάστασης. Με την παρουσία του Χριστού, ο θάνατος χάνει τη δύναμη και την ισχύ του. καταλύεται. Από μια εδρεωμένη πραγματικότητα, γίνεται τώρα ένα προσωρινό φαινόμενο. Ο Ιησούς στην πόλη της χαράς φέρνει και πάλι τη χαρά. Φέρνει και πάλι τη χαρά στους κατοίκους της με την ανάσταση του νεαρού παιδιού. Προσέξτε, δεν έρχεται να κηρύξει την Ανάσταση, αλλά να πραγματοποιήσει την Ανάσταση. Η Ανάσταση πλέον δεν είναι μία θεωρητική έννοια, αλλά ούτε μία ρομαντική έννοια, ούτε μία θεολογική έννοια, αλλά μία ιστορική πραγματικότητα του έργου του Κυρίου. Η Ανάσταση του νεαρού παιδιού, της ναήν από τον Κύριο, έχει μία βαθύτερη θεολογική και ιστορική σημασία ο κόσμος μας καλείται από μια χώρα οδύνης και θανάτου από μια χώρα αναταραχών πολέμων αναστατώσεων φρικιαστικών εγκλημάτων που τα ζούμε μέσα από τις οχώνες τουλάχιστον εμείς να γίνει και πάλι να είναι χώρα χαράς και ζωής μια νέα ΕΔΕΜ μια χώρα που θα διασχίζετε, ξέρετε όχι από την παρέλαση μιας νεκρής νεότητας μιας νεκρής νεότητας που αργοπεθαίνει είτε στο Ιράκ είτε στην Αθήνα είτε στην Πάτρα από τα ναρκωτικά ή από άλλα τέτοια πράγματα μια χώρα που θα διασχίζεται όχι λοιπόν από την πομπή μιας νεκρής νεότητας, αλλά από την πορεία του Ιησού Χριστού, των μαθητών και της Εκκλησίας Του. Μια πορεία που φέρνει την